να διαπιστώνουμε πόσο αδύναμος στεκόταν μπροστά σε αυτά τα ελληνικά κείμενα ο Πετράρχης, τουλάχιστον στην πρώιμη περίοδο τη ζωής του. Το περίφημο χειρόγραφο του Βυργιλίου που είχε στην κατοχή του, ο Βεργίλιου Σαμπροσιάνους, περιέχει γλώσσες τις οποίες προσέθεσε ο ίδιος ο Πετράρχης σε διάφορες χρονικές στιγμές τη ζωή του. Στα παλαιότερα τμήματα αυτού του γλωσσαρίου, συναντούμε συνεχώς παραθέματα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 του Ευρυπίδη και του Σοφοκλή. Τελικά όμως έμεινε μόνο με τα δύο ελληνικά του χειρόγραφα, τον Πλάτονα και τον Όμηρο, ενώ η βιβλιοθήκη του ήταν τόσο πλούσια σε λατίνου κλασικούς. Οι γνώσει τη ελληνική λογοτεχνία που είχε ο Πετράρχης εξαρτώνταν, όπω συνέβαινε και με τους περισσότερου λατινομαθεί από τι διαθέσιμε λατινικέ μεταφράσει. Και ο ίδιο διέθετε σημαντικό αριθμό μεταφράσεων. Επειδή όμως δεν υπήρχε ακόμη καμία λατινική μετάφραση του Ομύρου, έπρεπε και αυτή να δρομολογηθεί έτσι ώστε να μπορέσει ο Πετράρχης και οι φίλοι του να γνωρίσουν επιτέλους τον Ομύρο. Το έτος 1359 γνώρισε ο Πετράρχης στην Πάδουα τον Λεόντιο Πιλάτο από την Καλαβρία. Αυτός που ήταν μαθητής του Βαρλάμ,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 Οι μεταφράσει του Λεοντίου ήταν τελικά απογοήτευση για τον εντολοδότη τη εργασία. Η κατά μεταφραστική απόδοση του Μεσαίωνα μπορεί να είχε νόημα για κείμενα όπου το σημαντικότερο ήταν η επιστημονική ακρίβεια. Στα ποιητικά όμω έργα είχε καταστροφικά αποτελέσματα. Ο Πετράρχη πέρασε στο παρασκήνιο τη ιστορία των ομοιρικών μεταφράσεων, αφότου μπόρεσε να μεσολαβήσει για να πάει ο Λεόντιο στη Φλωρεντία.